Ελληνική Δημόσια Ραδιοφωνία. Πρώτο πρόγραμμα. Ξημέρωσε ξανά. Κι μέρα που περνά. Ανάποδη σου βγαίνει και πονά. Πάντα χαμογέλαγε και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χειλάκια, μη βαριέσαι. Και σφίξε χαρούμενα, μπορεί. Πρε φτωχή πλευρά τη ζωής Μια φάρσα είναι η ζωή πολύ καλά στη κι ο θάνατος γελάει και περιμένει Ό,τι βαραίνει πέτατο Και στη σκηνή υποκλείσου Χαμογέλασες στο θεατή σου Στήριξε χαρούμενα μπορείς Δες τη φωτήνη πλευρά της ζωής Με τις και σύσουνα Πάντα ο super γκούφι και τώρα σε φωνάζουν. Έμα γκούφι, Κι αν όλε σε αφήσανε, σε κυνηγά ημιά. Η αιώνια, η κατεμιά. Στήριξε χαρούμε. Στη τράπεζα με στη φυλακή. Κάθε μέρα θα είναι κυριαρχή. όλα θα είναι πληρωμένα. Αχναμε μαζευανέ και μένα στην Μα φέσου ευγενικά Μην το γρουσουζεύεις Σκέψου θετικά Όλα στη ζωή την έσχαθα Σφύρισε χαρούμενα μπορείς Δες τη φωτήνη πλευρά Αν η παράσταση κλείσει τελικά όλα μιαζουμε με βεγγαλικά. Η ζωή και ο θάνατο είναι θεατρικά. Και γελούν από το καμαρίλι. Φερία, φευγεία μα δεν ξέρει να σειράζει, ρε δηλαδή. Σε χαρούμενα πολύ Βλέστη ρε παιδιά Παιδιά μην τρελάνεστε Απ' το τίποτα αρχόμαστε Στο τίποτα πηγαίνουμε right. Μία ή άλλη είναι Σιγά ο φιλόσοφος να μου ε, ε, ε αλλάζει το πράγμα Ε τώρα μάλιστα Φωτήλη, βλέπω... Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, είναι 12 και 10 ακριβώς και είσαστε κοντά μας. Από τι συχνότητε του πρώτου προγράμματο ελληνική δημόσια ραδιοφωνία, ο Θωμαστεριώτη ρυθμίζει του Ήχου σήμερα, η Χρυσούλα Κατσιμιλίνε στο τηλεφωνικό κέντρο, η Έλενα Φίφα διαλέγει μουσικέ και τραγούδια και η Μαρία Σφυρόρα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Στο μικρόφωνο, η Βάλια Καϊμάκη και παρέα μα σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε την πρέσβη τη Ασφαλεία στην χώρα μα, την κυρία. Πολύ Πολυξένη Bloomfield. Καλώς ήρθατε κυρία Bloomfield. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε, ξέρουμε ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά από το Euro Business ένα πολύ μεγάλο επιχειρηματικό φόρουμ που έγινε χθες στις Βρυξέλλες και το οποίο παρακολουθήσαμε και εμείς από εδώ βέβαια ε, η δισιογραφία δεν μας επιτρέπει να τα δούμε όλα, βλέπουμε ξέρετε, τα, τα πολύ μεγάλα Ανάμεσα σε αυτά που ήταν πολύ ενδιαφέροντα ήταν το, το μήνυμα του πρωθυπουργού σας, του κυρίου Άμποτ, προς την Ελλάδα, το οποίο ήταν ένα μήνυμα συγκινητικό. Και το οποίο θα θέλαμε να μας το πείτε σε δύο λόγια. Mm. Πράγματι, χθε πραγματοποιήθηκε μια σημαντική εκδήλωση του επιχειρηματικού συμβουλίου Ελλάδας-Αυστραλίας, που είναι ο πρώτος φορέας που ιδρύθηκε ποτέ στην Ελλάδα για να προωθήσει τις σχέσεις με την Αυστραλία, ε, χθες έγινε το, μεγάλο, το επίσημο δείπνο του mm -hmm. και σε αυτό το δείπνο ε, έστειλε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Τόνι Έμπετ, επί τη ευκαιρία της Αυστραλιανής Προεδρίας, το G20, και της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, επίσης, ε, ο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, ο κύριος Σαμαράς, ε, ε, να Δυστυχώς, λόγω υποχρεώσεων Πήγε στην κεφαλονιά, υποχρεώσεων στις, στις Βρυξέλλες πρώτα mm -hmm. και μετά mm -hmm. στην Κεφαλονιά mm -hmm. ήταν δύσκολη μέρα. Ε, δεν, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, αλλά έστειλε ε, ένα συγκινητικό πράγματι, θερμό μήνυμα ε, στο, στο δείπνο αυτό, στην εκδήλωση αυτή. Ε, το μήνυμα του Αυστραλού Πρωθυπουργού ε, ε, υπογραμμίζει τις ε, θερμές σχέσεις που, έχουμε, που έχουν η Ελλάδα και η Αυστραλία. Οι χώρες μας έχουν μια βαθιά φιλία. Okay. Πολεμήσαμε μαζί ε, σε πολέμους. Στην Κρήτη έχουμε χάσει πολλούς Αυστραλούς στρατιώτες. Έχουμε πετεράνους και τα παιδιά τους που επισκέπτονται ακόμη την Κρήτη και την Ελλάδα. Ε, δηλαδή έχουμε δεσμούς αίματος που μας ενώνουν. Έχουμε την Ομογένεια, η οποία είναι μια πολύ σημαντική γέφυρα ανάμεσα στις δύο χώρες μας. Έχουμε πάνω από μισό εκατομμύριο ε, Αυστραλούς πολίτες ελληνικής καταγωγής. Ε, οπότε, έχουμε πολλά κοινά στοιχεία που μας ενώνουν. Mm -hmm. ε, και ο Πρωθυπουργό μας αναφέρθηκε ακριβώς ε, σε αυτά. Ε, αλλά επίσης το γεγονός ότι ε, σήμερα είμαστε εταίροι Συνεργαζόμαστε, έχουμε κοινούς στόχους, η Αυστραλία ως πρόεδρος του G20 που είναι ο πιο σημαντικός παγκόσμιος φορέας οικονομικής συνεργασίας και η Ελλάδα έχει τώρα την 5η προεδρία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τους, τους ίδιους τις ίδιες προκλήσεις, προβλήματα και προ, προκλήσεις που αφορούν όλους μας, όπως η ανάπτυξη, όπως η απασχόληση, η ευημερία για τους πολίτες μας. Είμαστε εταίροι που συνεργαζόμαστε διεθνώς, για τους, για τους κοινούς μας στόχους και αυτά ακριβώς τα μηνύματα ήθελε να υπογραμμίσει ο Πρωθυπουργό μας ότι μας ενώνει αυτή η βαθιά φιλία και οι πολύ στενές προσωπικές σχέσεις αλλά επίσης έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, κοινούς στόχους, πρέπει να συνεργαστούμε γιατί οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας είναι κοινέ και είναι παγκόσμιες. Καταλαβαίνουμε ότι οι Έλληνες ιδίως έχουν περάσει δύσκολες στιγμές, μία πολύ δύσκολη περίοδο προσαρμογής. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες αυτές. Η Ελλάδα είναι μία αναπτυγμένη χώρα, Τρει δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν βρισκόμαστε στη δεκαετία του 50 και του 60 ε, όπου πήγαν πολλοί Έλληνες στην Αυστραλία. Άλλες συνθήκες και άλλες εποχές. Σήμερα συνεργαζόμαστε και αυτό ήταν το, το βασικό μήνυμα. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Bloomfield. Ε, να πιαστώ από αυτό που είπατε τώρα στο τέλος, ότι η Ελλάδα εκείνη της δεκαετίας του 5 και του 60, πολλοίς κόσμου έφευγε, άλλωστε από εκεί προέρχεται και η μεγάλη κοινότητα η ελληνική της Αυστραλίας. Σήμερα εσείς στην ελληνική πρεσβεία εδώ ζείτε νέο τέτοιο κύμα. Ε, βέβαια, οι, οι πολιτικέ μετανάστευση έχουν αλλάξει πάρα πολύ στη χώρα σα ε, και είναι μια χώρα η οποία προστατεύεται αρκετά έτσι δεν είναι. Ε, έχει πολύ συγκεκριμένου νόμου για τη μετανάστευση. Ε, ε, μάλλον θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα τα πάρουμε τα πράγματα την αρχή γιατί αφού σα έχουμε εδώ. Πριν περάσουμε σε αυτό το μεγάλο θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο, θα είναι ωραίο να κάνουμε μία μικρή ενότητα και να γνωρίσουμε λίγο παραπάνω τη χώρα σα. Να μην είναι μόνο η Αυστραλία για μα ω τόπο που μετανάστευσαν οι παππούδε μα ή που σκεφτόμαστε να μεταναστεύσουμε εμεί. Να δούμε λίγο παρακάτω τη θέση στον κόσμο. Το γεγονό ότι είναι, το ξέρουμε όλοι, ότι είναι μια χώρα που ευημερεί, μια χώρα δυνατή. Είναι πρόεδρο του G20 τώρα. Και μόνο ότι ανήκει στους G20. Είναι ένα, είναι ένα ενδεικτικό σημείο. Έχω την αίσθηση όμως ότι δεν τη γνωρίζουμε τόσο καλά τη χώρα σας. Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε μια μουσικούλα και να αρχίσουμε αμέσως μετά. Να θελήσεις να πιούμε καφέ Θα έχω αλλάξει, θα βάλω σε τάξη Αυτά που φοβόμουν παλιά δε θα είμαι ίδια και τα κατοικίδια μου Θα έχουν αλλάξει κι αυτά Γιατί αλλάζει ο άνθρωπος Ξανά να χτυπιέμαι για έρωτες και τα λοιπά Αν με σκεφτείς ξανά Αν με σκεφτείς στο δρόμο να ξέρει τα αλήθεια, πολύ θα χαρώ. Γιατί θα με άλλη, σοφή και μεγάλη. Θα ξέρω να ζω το λεπτό, δε θα έχω κουράγια για ζώρικα βράδια. Και τέλο το πιο θλιβερό. Και με για ερωτε και τα λοιπά. Αν με σκεφτεί ξανά, αν με σκεφτεί. Βγουλώνω σε μια γαλιά. Γιατί θα βαριέμαι ξανά να χτυπιέμαι για ερωτες και τα λοιπά. Αν με σκεφτεί ξανά, ξανά, αν με σκεφτεί, αν με σκεφτεί ξανά, αν με σκεφτεί. Η κυρία Πολυξενή Ξέννη Μπλουμφιλντ, πρέσβυρα τη Αυστραλία στη χώρα μα, αλλά Ελληνίδα από την καταγωγή τη, είναι κοντά μα. Και ήθελα λίγο, κυρία Μπλουμφιλντ, να, να μιλήσουμε για την Αυστραλία ω χώρα. Είναι μια χώρα, παύλα, ήπειρο. Έτσι. έτσι η, ο, η, η Οκεανία είναι μαζί με τη Νέα Ζηλανδία, είναι ήπειρο, αλλά στην ουσία η Αυστραλία είναι το, το κύριο κομμάτι ναι. τη. Μια χώρα μεγάλη, η οποία η οικονομία τη που βασίζεται. Δεν έχουμε ιδέα ε, εμείς εδώ. Ναι, ναι. Είναι βιομηχανική κοινωνία, είναι αγροτική κοινωνία, είναι υπηρεσιών, οικονομία. Ναι. Ω αναπτυγμένη οικονομία ναι. είναι οικονομία υπηρεσιών και ναι. οι περισσότερες οικονομίες πιστεύω, όπως και η ελληνική είναι, υπηρεσι... είναι οικονομία υπηρεσιών. Η Αυστραλία έχει σήμερα τη 10η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Ε, μία από τις πιο ε, ανθεκτικές και ισχυρές, επιτυχημένε. Είμαστε μία από τις λίγες χώρες που δεν πέσαμε σε ύφεση με την παγκόσμια κρίση. Ε, και μάλιστα η οικονομία μας αναπτύσσεται εδώ και 23 χρόνια συνεχώς. Δηλαδή δεν έχουμε ύφεση εδώ και 23 χρόνια, ε, που είναι πολύ σημαντικό. Ε, γιατί έγινε αυτό, γιατί πριν mm -hmm. από δύο δεκαετίες και περισσότερο ανοίξαμε την οικονομία μας στον ανταγωνισμό. Κάναμε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, μονομερός δηλαδή ε, η ίδια η Αυστραλία αποφάσισε να ανοίξει την οικονομία της τις εισαγωγές, τις εξαγωγές τις επενδύσεις. Έχουμε μία από τις πιο ανοιχτέ οικονομίες στον κόσμο και εκεί βασίζεται η ευημερία που έχει η χώρα μας σήμερα ε, είχαμε ψηλή ανεργία ε, τη χαμηλώσαμε. Είχαμε, έχουμε πολύ χαμηλό δημόσιο χρέος και μάλιστα είχαμε σχεδόν μηδενικό δημόσιο χρέος όταν ήρθε η μεγάλη η παγκόσμια κρίση mm -hmm. Τότε δανειστήκαμε. Γι, αυτό και, γι' αυτό και αντέξατε ε, Ακριβώς, mm -hmm. αντέξαμε γιατί κάναμε τις μεγάλες αλλαγε θωρακίσαμε την οικονομία μας και συνεχίζουμε να το κάνουμε εδώ και δύο δεκαετίες ε, οπότε έχουμε ε, μια πολύ ανθεκτική οικονομία ε, καμία χώρα δεν είναι προστατευμένη από, την, από τις παγκόσμιες εξελίξεις οπότε η διαδικασία η αυτή συνεχίζεται και πρέπει να συνεχίζεται και όπως ξέρουμε οι μεταρρυθμίσεις είναι δύσκολες, είναι επίπονες, είναι και πολιτικά δύσκολες και πρέπει πάντα να έχουμε τα σωστά επιχειρήματα που μπορούν να πείσουν την κοινωνία ότι οι αλλαγές αυτές είναι προς όφελος όλων. Ε, αυτή τη διαδικασία την αρχίσαμε και την συνεχίζουμε στην Αυστραλία. Πρόσφατα είχαμε αλλαγή κυβέρνησης, η καινούρια κυβέρνηση ε, έχει αρχίσει ήδη έναν φιλόδοξο, ε, ε, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ε, μεταρρυθμίσεων ε, έχουμε ε, αρκετέ προκλήσει αυτή τη στιγμή. Προ ποια στην... κατεύθυνση είναι αυτέ οι μεταρρυθμίσει, κ. Αμπλούμπη. Ε, κοιτάξτε, εδώ, τα, τα, τα περασμένα ε, χρόνια ε, είχαμε μία πολύ ε, σημαντική αύξηση στη ζήτηση πρώτων υλών. Mm -hmm. Έκρηξη, τι λέμε, έκρηξη στη ζήτηση των πρώτων υλών. Ε, αυτό εποφέλισε πολύ τη χώρα μα, αλλά επίση δημιούργησε κάποιε προκλήσει. Έχει πάρει πολύ εργατικό δυναμικό από άλλου τομεί προς αυτόν τον τομέα. Ε, αυξήθηκε το δολάριο της Αυστραλίας πολύ σημαντικά σε σύγκριση με τα επίπεδα που είχε πριν. Mm -hmm. ε, αυτό... Ε, έχει δημιουργήσει πιέσει στις εξαγωγές μας, έχει δημιουργήσει πιέσεις στον τουρισμό μας που έχει γίνει πολύ ακριβώς. Mm -hmm. ε, τώρα βρισκόμαστε σε μία μεταβατική περίοδο. Ε, οι τιμές των ορυκτών πρώτων υλών που εξαγάγει η Αυστραλία έχουν πέσει. Οι οποίε είναι ποιες? Είναι και, τα σίδερο mm -hmm. είναι ο άνθρακας, είναι ο χρυσό ε, είναι... Ε, αλλά πρέπει να, να, να, να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο ε, αυτά τα προϊόντα που εξά, εξά, εξάγουμε επίσης εξάγουμε υπηρεσίες ε, εκπαίδευσης που είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας για την Αυστραλία και τουρισμού, που επίσης, αν και ο ρυθμός είναι χαμηλότερος σε σύγκριση με την Ελλάδα, έχουμε πολύ σημαντικά έσοδα από τον τουρισμό στην Αυστραλία. Και όσον αφορά την εκπαίδευση, έχουμε περίπου, τα έσοδα στο κράτος, μας, στο κράτος μας είναι περίπου 20 δις το χρόνο. Έχουμε πάνω, πάνω από μισό εκατομμύριο ξένους φοιτητέ που σπουδάζουν στην Αυστραλία, οπότε είναι σημαντικός τομέα. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ιδιωτική ή δημόσια? Τώρα σας κάνω ερωτήσει έτσι όπως μου έρχονται, γιατί ε, από αυτά που και, λέτε... Και, πρέπει... τα, και τα δύο. Mm -hmm. και τα, δύο. Ε, τα πανεπιστήμια μας ε, έχουν πολύ στενή συνεργασία με την αγορά. Mm -hmm. Δεν έχουν χρηματοδότηση ε, ε, άμεση από το κράτος. Ε, υπάρχουν δίδακτρα ε, τα οποία ο φοιτητή μπορεί να πληρώσει μέσα από το φορολογικό σύστημα. Οπότε είναι ένα μείγμα mm -hmm. ε, ιδιωτικής έχουν και Έχουν πρόσβαση δημόσιας. παρόλο δηλαδή, που πληρώνει... Έχουν πρόσβαση και οι άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα. Έχουν αυτό πρόσβαση αυτό όλοι όσοι ναι. θέλουν να... να έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά ε, αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση mm -hmm. στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που σας εξήγησα. Γιατί αποφασίσαμε ως κοινωνία ότι δεν είναι κοινωνικά δίκαιο. Ε, όταν λέμε ότι η εκπαίδευση είναι δωρεάν, η παιδεία είναι δωρεάν, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι φορολογούμενοι συνεισφέρουν με τον ίδιο τρόπο. Ε, δεν είναι όμως δίκαιο ε, άτομα που δεν θα έχουν το όφελο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να συνεισφέρουν με το ίδιο βαθμό. Ε, οπότε στη δική μας περίπτωση η μεταρρύθμιση ε, έγινε έτσι ώστε τα άτομα που θα έχουν το όφελο στις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα έχουν υψηλότερα εισοδήματα μετά, ε, μετά θα τοπι, που θα ναι. αποφυτίσουν, θα συνεισφέρουν μέσω του φορολογικού προγράμματος και θα πληρώσουν έτσι τις σπουδές που έχουν ολοκληρώσει. Οπότε έχουμε αυτό το μείγμα της πολιτικής όσον αφορά την εκπαίδευση. Ε, ε, αλλά μιλούσαμε για τα, ναι. για, τις, για τα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες που εξάγει η Αυστραλία και είναι, όπως σας είπα, ο, ορικτές πρώτες ύλες και οι υπηρεσίες ιδίως ε, εκπαίδευσης και τουρισμού. Μάλιστα, ε, πολλέ ερωτήσει μου έρχονται <laughs> να σα κάνω ε, να, να δούμε λίγο το πολιτικό σα σύστημα. Mm -hmm. Το οποίο πολιτικό σα σύστημα, μα είπατε πρόσφατα για την αλλαγή τη κυβέρνηση, ποιε είναι mm -hmm. οι μεγάλε mm -hmm. δυνάμει, δηλαδή τα κόμματα που είναι στο κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή, τι προσανατολισμό έχουν τελικά, Γιατί mm -hmm. αυτά που μα λέτε ε, μα ε, ζωγραφίζουν, μα σχεδιαγραφούν mm -hmm. μια κοινωνία η οποία έχει αρκετά μεγάλη πολιτική και κοινωνική συνένεση. Mm -hmm έτσι Δηλαδή, δεν είναι ένα που κάνει ό,τι θέλει και μετά περιμένει ο άλλο να έρθει να ανταλλάξει, όπω κάνουμε στην Ευρώπη γενικώ, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αυτό είναι πιο ευρωπαϊκό χώρο. <laughs> <μοντέλο>. Νομίζω ότι <laughs> αυτά, αυτά ισχύουν παντού σε όλε τι χώρε. Αλλά η Αυστραλία ήταν ε, έξι απικίε mm -hmm. που ενώθηκαν και δημιούργησαν την κοινοπολιτεία τη Αυστραλία. Ε, το κράτο ιδρύθηκε επίσημα το, το 1901, mm -hmm. ε, φυσικά πριν από του Άγγλους και Ευρωπαίου που, που εγκαταστάθηκαν στη χώρα. Είχαμε του του τους πρώτους κατοίκους της Αυστραλίας, οι οποίοι συνεχίζουν να αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Η κοινωνία της Αυστραλίας είναι πολυπολιτισμική. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα χτίστηκε από διάφορες ομάδες μεταναστών, από ανθρώπους από όλο τον κόσμο που ήρθαν στη χώρα, ε, του ενώνουν τα κοινά στοιχεία που έχουμε ως έθνος, αλλά το κράτος ενθαρρύνει πολύ ενεργά την διαφορετικότητα που έχει κάθε ομάδα. Ε, για παράδειγμα, η ελληνική ομογένεια έχει τους συλλόγους της, έχει τις εκκλησίες, έχει ε, κοινωτικά σχολεία, έχει ιδιωτικά σχολεία. Ε, υπάρχουν προγράμματα που ενθαρρύνουν ενεργά ε, την, την ενίσχυση ε, αυτών των ομάδων. Ε, οπότε η κοινωνία μας ε, επίσης χαρακτηρίζεται από μια πολύ μεγάλη διαφορετικότητα, mm -hmm. γιατί καταγόμαστε όλοι από, από, ε, από διάφορες χώρες. <laughs> Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τα κοινά στοιχεία μας ως έθνος και είμαστε πολύ υπερήφανοι για το γεγονός ότι έχουμε χτίσει μια πολύ ισχυρή οικονομία, αλλά επίσης και μια δίκαια κοινωνία, μια ισότιμη κοινωνία, που προσφέρει ευκαιρίες για την Αυστραλία, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να προσφέρονται ευκαιρίες σε όλους όσους θέλουν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους, να, να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους και να συνεισφέρουν στο σύνολο. Έχουμε μια πολύ ισχυρή αίσθηση του κοινωνικού συνόλου και τη συνεισφοράς, όπως εξάλλου, εξάλλου έχουν και οι Έλληνες, και στην Ελλάδα αλλά και στην Αυστραλία, με τα φιλοτροπικά έργα που, που κάνουν, με την αλληλεγγύη που δείχνουν, με την κοινωνική συνοχή που υπάρχει. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι κοινά χαρακτηριστικά που έχουμε Έλληνες και Αυστραλίοι. Μην σας χαλάσω την εικόνα, κύριε <laughs> Bloomfield δεν σχολιάζω, μην ε, χαλάσω το εικόνα. Εμείς το έχουμε εικόνα. διαπιστώσει με, με, με, μέσω από τα, τα έργα και τις ομογένειες, αλλά και εδώ ε, στην Ελλάδα. Είμαι εδώ δυόμιση χρόνια και έχω διαπιστώσει αυτή την αλληλεγγύη που υπάρχει σε πολύ δύσκολε στιγμές για πολλούς Έλληνες. Και έτσι λοιπόν αυτό ε, αποτυπώνεται και σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή κάποιο μπορεί να εκλεγεί με ένα κόμμα επειδή ψηφίζεται από την ελληνική κοινότητα περισσότερο ή από την Ιρλανδική κοινότητα ή από... Η ομογένεια έχει mm. μεγάλη εκπροσώπηση mm. πολιτικά στην Αυστραλία. Ιδίω στο πολιτιακό επίπεδο και ιδίως στην πολιτεία της Βικτόριας mm. όπου πρωτεύουσα είναι η Μελβούρνη, mm. που ε, το ελληνικό στοιχείο είναι πολύ ισχυρό. Ε, και στο κοινοπολιτιακό, ομοσπονδιακό επίπεδο έχουμε ε, υπουργού, βουλευτέ ελληνικής καταγωγής, επιχειρηματίες, ε, καλλιτέχνε. Η, η ομογένεια είναι πολύ δραστήρια και είναι παρούσα σε όλους τους τομείς της αυτοελληνικής κοινωνίας. Και τώρα θα μας εξηγήσετε μια απορία που έχουμε όλοι από το σχόλιο από τα πρώτα χρόνια. Γιατί είναι η Καμπέρα η πρωτεύουσα ενώ το Σίδνεϊ <laughs> είναι η μεγαλύτερη πόλη. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά ε, η Αυστραλία είχε και έχει δύο μεγάλε σημαντικές πόλεις, το Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη, οι οποίες από την αρχή, από την ίδρυση του, του κράτους, ε, συναγωνιζόντουσαν για το ποια θα έχει τα πρωτεία, αν mm. θέλετε. Ποια θα, ήταν, θα είναι η πρωτεύουσα. Η Μελβούρνη ήταν η πρώτη έδρα της κυβέρνησης, δηλαδή ήταν, η ήταν το πολιτικό κέντρο της χώρας. Το Σίτνη πάντα ήταν το οικονομικό mm, και μάλιστα. επιχειρηματικό κέντρο. Ε, επειδή δεν, μπόρεσαν, δεν μπορούσαν δύο πόλεις να συμφωνήσουν και να αποφασίσουν, αποφασίστηκε ότι θα ιδρυθεί μια νέα πόλη μια νέα πρωτεύουσα που θα είναι ανάμεσα στις δύο πόλεις Λίγο φυτευτή που Τώρα θα λέγαμε εμείς εδώ είναι, στην Ελλάδα Είναι, είναι, είναι, ναι. είναι φυτευτή και μάλιστα ε, ε, ε, Όπως η Μπραζίλ, όπως η Πρετόρια κάπως, είναι κάπως, είδους, έτσι, ναι, κάπως έτσι έτσι. Ναι. Κατέληξε να είναι πολύ πιο ε, κοντά στο Σίδνη από τη Μελβούρνη mm -hmm. Θα έχετε καταλάβει ότι έχω καταγωγή από τη Μελβούρνη ναι, το κατα... <laughs> Ε, οπότε έτσι καταλήξαμε με την Καμπέρα, η οποία είναι μια πολύ όμορφη πόλη, mm -hmm. μικρή πόλη, mm -hmm. με 350.000 κατοίκους και είναι το, το κέντρο της κυβέρνησης της Αυστραλίας. Ενώ το Σίδνεϊ και η Μελβούρνη, πω, τι πληθυσμό έχουν. Έχουν πάνω από 4 εκατομμύρια κατοίκους. Το Σίδνεϊ 4,5, η Μελβούρνη λίγο λιγότερο, αλλά αναπτύσσεται πολύ Ραγδαία ή Μελβούρνη και ε, ε, ε, ε, περιμένουμε ότι σε κάποιο σημείο θα ξεπεράσει το σύνδυν σε πληθυσμό. Σε έκταση. ήδη είναι πολύ το μεγάλο. Το καταλάβαμε πέρα. ότι είσαστε στη <laughs> Μελβούρνη. <laughs> λοιπόν, θα πάμε σε χορηγίες και μετά θα γυρίσουμε να ακούσουμε το μήνυμα του κυρίου Άμποτ. Δημόσια ραδιοφωνία. Πρώτο πρόγραμμα. Προτάσεις πολιτισμού από την Ελληνική Δημόσια Ραδιοφωνία. Μετά τη διεθνή τη πορεία, η Στράντα παρουσιάζει τη συγκινητική ταινία τη Μαρίας Τούζα, εμπνευσμένη από μια αληθινή ιστορία: Το Δέντρο και η Κούνια. Η συγκλονιστική επανένωση κάτω από την πατρική στέγη μια οικογένεια που ο χρόνο και η ιστορία καταδίκασε στο χωρισμό: Το Δέντρο και η Κούνια. Με τη Σιλία Λογοφέτη, Μιρτό Αλικάκη, Μυριάννα Καράνοβιτς και Νίκο Ορφανό: Το Δέντρο και η Κούνια. 6 Φεβρουαρίου στου Κινηματογράφου. Ο ψαράς και η ψυχή του του Oscar Wilde Κάθε Κυριακή στο Θέατρο Αργό Ένα συναρπαστικό ταξίδι ανάμεσα σε στεριά και βυθό Η μαγική ιστορία του ψαρά και της Γοργόνας που θα εντυπωσιάσει μικρούς και μεγάλους Ο ψαράς και η ψυχή του κάθε Κυριακή στο Θέατρο Αργό Σκηνοθεσία Μιχάλης Κουκουλωμάτης Ταξίδι στην εωνιότητα. Μια ονειρική παράσταση του μπαλέτου τη εθνική λυρική Σκηνής με τι εμβληματικέ μουσικέ τη Ελένη Καραίνδρου που έντισαν τι ταινίε του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Η επιτυχημένη παραγωγή σε χορογραφία Ρενάτο Τζανέλα επιστρέφει σε νέα εκδοχή με προσθηκη νεων νέων μουσικών θεμάτων από 1η Φεβρουαρίου και για έξι παραστάσει στο Θέατρο Ολύμπια, Ακαδημίας 59. Μουσική Διεύθυνση Μίλτο Λογιάδη, Αναστάσιο Σιμιονίδη. Ισητήρια από 18 ευρώ στα ταμεία του θεάτρου Ολύμπια και στο nationalopera.gr. Επίγοντα περιστατικά. Αρκάς Ο εγκέφαλος είδε σε κόμμα, λέει, ανεγέφαλε! Σημαίνει ότι είναι μισοπεδόκα! Εγώ τον βλέπω μισό ζωντανό. Αρκά. Επίγοντα περιστατικά. Απογελάστε, Μα βγάζουν, βγάζουν αξονικοί. Αρκά το θέατρο Στοά. Λίδα πρωτοψάλτη. Θανάση Παπαγιοργίου. Ευδοκία Σουβατζή. Κοραλία Τσόγκα. Εύα Καμινάρη. Λεωνάρδος Μπατή. Είπανε τίποτα για κονολοσκόπηση. Επίγοντα περιστατικά. Στο θέατρο Στοά. Σκηνοθεσία. Θανάση Παπαγιοργίου. Ηλεκτροσόκ. Πεθάναμε. Αρκά. Επίγοντα περιστατικά. Στο θέατρο Στοά. Ελληνική δημόσια ραδιοφωνία. Πρώτο πρόγραμμα. Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου Μιλήστε μας για τη φωνή που σας μίλησε Καλέστε στο 210-6066-469 Από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι Η δημόσια ραδιοφωνία γιορτάζει Την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου Την 5η 13 Φεβρουαρίου Με ένα αφιέρωμα στις γυναικείες φωνές Που σημάδεψαν με τη φωνή τους τα Ερτζιανά Ελληνική δημόσια ραδιοφωνία. Πρώτο πρόγραμμα. Κυρία Πολυξένη Μπλούμφιλντ, η πρέσβηρα της Αυστραλίας στη χώρα μας είναι εδώ. Ε, κυρία Μπλούμφιλ, για να ολοκληρώσουμε την ενότητα για τη χώρα σας ε, στο G20 και μία, μία από τις μεγάλες οικονομίες και μία ηγεμονική δύναμη στην Ασία, έτσι. Όπου είναι ο φυσικός σας χώρος κατά κάποιο mm -hmm. τρόπο... παράλλο που δεν είναι ο πολιτιστικός σας mm -hmm. χώρος. Mm -hmm. Έτσι δεν είναι. Είναι η γεωγραφική μας περιοχή. Mm -hmm. Είναι η χώρα ε, όπου βρίσκονται οι πιο σημαντικοί εμπορικοί... αλλά και στρατηγική στρατηγικοί εταίροι μας. Ε, η Αυστραλία είναι μια χώρα της Ασίας και του Ειρηνικού Ωκεανού. Έτσι ε, ε, αποκαλούμε. Ε, αυτή είναι η ταυτότητα της χώρας μας... Ε, και πιο πρόσφατα δεν είναι μόνο η οικονομία μας που σχετίζεται τόσο άμεσα με την Ασία, αλλά είναι και, μας, και η κοινωνία μας και ο πληθυσμός μας. Οι μεγαλύτερες ομάδες νέων μεταναστών, για παράδειγμα, έρχονται από ασιατικές χώρες. Ο μεγαλύτερος αριθμός ξένων φοιτητών που σπουδάζουν στη χώρα μας είναι από τις ασιατικές χώρες. Είναι η περιοχή μας, είναι ο χώρος όπου... Ε, ε, συνεργαζόμαστε ε, και επίσης είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή του κόσμου ε, η οπότε, Ασία αυτό που λέμε το κομμα... ε, εμείς το λέμε έτσι όλη, όλη η Ασία ναι, ε, η, εμείς... Κίνα, η Κίνα mm. φυσικά είναι η, η, αναπτυσσόμενη, η μεγάλη αναπτυσσόμενη χώρα η Ινδία ε, που σε κάποια στιγμή στην επόμενη δεκαετία θα ξεπεράσει την Κίνα, την Κίνα. Ε, ως μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο είναι θέμα δημογραφίας. Mm. Αυτές οι αλλαγές έρχονται. Αυτές οι χώρες αναπτύσσονται ραγδαία, δημιουργούν εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων της μεσαίας τάξης που θα έχουν τις ίδιες προσδοκίες, τις ίδιες ελπίδες που έχουμε εμείς ω τώρα στο δυτικό κόσμο. Αυτό δημιουργεί και προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίε. Η Αυστραλία ως μια οικονομία υπηρεσιών ε. Eh... Είναι ικανή να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες σε αυτές τις αναπτυσσόμενες χώρες και στη μεσαία τάξη που δημιουργείται. Αλλά και η Ελλάδα, πρέπει να τονίσω, γνωρίζει αυτή, αυτή την περιοχή. Είναι μια σημαντική δύναμη η Ελλάδα σε αυτή την περιοχή. Η, ναυτιλία, η ελληνική ναυτιλία παίζει σημαντικό ρόλο. Μεταφέρει ίσω το 40% των εξαγωγών της Αυστραλίας στις μεγάλες αγορές μας στην Ασία. Έχει πολύ στενές διασυνδέσεις με αυτή τη ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή και πιστεύουμε ότι και εκεί οι δύο χώρες μας μπορούν να συνεργαστούν, είμαστε γέφυρες η μία για την άλλη, η Αυστραλία προς την Ασία αλλά και η Ελλάδα προς την Ευρώπη. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι προ όφελο και των δύο χωρών οι επιχειρηματίες μας, οι εταιρείες μας να συνεργάζονται, να αναζητούν τις συνέργειες που υπάρχουν για να μπορέσουμε να, δραστηριοποιούμε, να δραστηριοποιηθούμε και στις δύο περιοχές. Τι θα περιμένετε από την Ελλάδα. Τι θα περιμένετε ε, από την Ελλάδα, τι, γιατί αυτά τα στοιχεία που μας λέτε δεν είναι πολύ γνωστά εδώ στη χώρα yeah. μας. Δεν ξέρω βέβαια τι σημαίνει ακριβώς ελληνικό πλοίο, σημαίνει yeah. ελληνικών συμφερόντων, σημαίνει νειολογημένος στην Ελλάδα, yeah. είναι, είναι, είναι γνώσεις που δεν τις έχω εγώ και δεν θέλω να μπούμε σε τέτοια... Σε τέτοια. Αλλά τι θα περιμένετε από την ελληνική ε, πολιτική. Χώρες... Από, ελληνικό... ε, από την ναι, ελληνική, ναι, πολιτεία. Ναι. Ναι. Πολιτική, ελληνική πολιτεία, όχι πολιτική, από την ελληνική πολιτεία. Οι χώρες μας είναι φιλικές χώρες με πολύ στενέ σχέσει. Ε, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να φέρουμε τις δύο χώρες και τους δύο λαού μας ακόμη πιο κοντά. Ε, το... Η πιο σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες, αλλά ιδίως η Ελλάδα τη κρίση, ε, είναι η οικονομική ανάπτυξη, είναι η προοπτική, είναι η απασχόληση, είναι η ευημερία. Ε, Εκεί θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ε, περαιτέρω συνεργασίας. Η Αυστραλία είναι μια σημαντική εμπορική και επενδυτική δύναμη αλλά και η Ελλάδα, όχι μόνο μέσω της ναυτιλίας, αλλά μέσω και άλλων εξωστρεφ... επιχειρήσεων που είναι εξωστρεφείς και δραστηριοποιούνται στην περιοχή, αλλά και στον κόσμο, υπάρχουν ευκαιρίες συνεργασίας που πρέπει να, να, να τις αξιοποιήσουμε περισσότερο. Ε, για να στηρίξουμε, να στηρίξουμε η μία χώρα την άλλη. Ε, στο πολιτιστικό έχουμε, επίπεδο... Έχουμε και ναι. οι δημερίσμα σχέσεις, ναι. είναι... είναι άριστες. Είναι άριστες. Θα μπορούσαν ε, όπως να γίνουν και καλύτερες. Ακριβώς. Mm. Αυτή την προσπάθεια καταβάλουμε μέσω του επιχειρηματικού συμβουλίου για να γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια ε, μεγαλύτερης ε, επαφής και συνεργασία στον οικονομικό τομέα. Ε, επίσης, στον πολιτιστικό τομέα ε, έχουμε ε, διάφορες ε, δράσει και δραστηριότητε που φέρουν τις χώρες μας ακόμη πιο κοντά. Φέτο γιορτάζουμε την 30η επέτειο της αδελφοποίηση της Θεσσαλονίκης με τη Μελβούρνη. Ε, Επίση, η Θεσσαλονίκη είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας και σχεδιάζουμε διάφορες δράσεις που θα αναδείξουν ε, τη νεολαία της πόλης, τη συνεργασία ε, που έχουμε σε αυτό το επίπεδο. Επίσης διαπραγματευόμαστε μια, συμφωνία, μια αμοιβαία συμφωνία για τουρισμό με παράλληλη εργασία για τους νέους, για να μπορέσουν νέοι Αυστραλοί και νέοι Έλληνες να γνωρίσουν τη μία και την άλλη χώρα, να φέρουμε τους λαούς μας ακόμη πιο κοντά. Αυτές οι πρωτοβουλίες πιστεύω είναι πολύ σημαντικές, τις προωθούμε ενεργά. Ε, έχουμε πολύ στενές σχέσεις και πιστεύω ότι μπορούμε ε, να καταφέρουμε ακόμα πιο πολλά μαζί. Και δεν μπορώ να σας αφήσω να φύγετε, αν δεν σας κάνω και την τελευταία ερώτηση. Το νέο κύμα μετανάστευση Ελλάδας προς την Αυστραλία. Εσείς yeah. το ζήσατε ως πρέσβης εδώ, με τον κόσμο να έρχεται να ρωτάει. Να... Ε, ποια είναι η πολιτική, δηλαδή οι άνθρωποι μα ακούνε τώρα και θέλουν να πάνε να δούνε μήπω και γίνεται είναι απαγορευτική, η μεταναστευτική πολιτική σας είναι επιλεκτική, τι πρέπει να κάνει κάποιος όχι μην μας δώσετε οδηγίες yeah. ενώ ε, η κατεύθυνση πια ε, είναι. Ναι. Ε, η Αυστραλία είναι μία ανοιχτή χώρα όπου υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Ε, δεχόμαστε εργατικό δυναμικό από όλες τις χώρες, του τομείς όπου ε, χρειάζεται η, η οικονομία μας και παράλληλα έχουμε ε, ε, περίπου 100.000 Αυστραλούς που φεύγουν κάθε χρόνο από την Αυστραλία για να εργαστούν αλλού, mm -hmm. στο εξωτερικό. Οπότε πάντα υπάρχει αυτή μια η κινητικότητα, κινητικότητα. Ζούμε σε μια παγκόσμια οικονομία όπου αυτό είναι κάτι το πολύ φυσιολογικό... Ε... Έχετε δίκιο ότι υπήρξε μια αύξηση στο ενδιαφέρον από Έλληνες... ...ιδίως στην αρχή της κρίσης. Ε, δεν έχει μεταφραστεί αυτό το ενδιαφέρον ε, σε ένα νέο αριθμό μεταναστών. Ε, δεν έχουμε μια αύξηση μετανάστευσης από την Ελλάδα στην Αυστραλία. Ε, έχουμε πολλούς Ελληνοαυστραλούς και στις δύο χώρες. Έχουμε ε, ε, πολίτε με διπλή υπηκότητα. 100.000 Αυστραλούς στην Ελλάδα που ζουν μόνοι στην Ελλάδα... Ε, οι και... είναι συνήθω είναι παλιοί μετανάστες που γυρίζουν. Είναι παλιοί μετανάστες ναι. που έχουν επιστρέψει, είναι τα παιδιά τους mm. που θέλουν να γνωρίσουν τη χώρα και μένουν εδώ. Είναι άτομα ε, μία ελληνικής καταγωγής που εργάζονται στην Ελλάδα σε διάφορους τομείς. Ε, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα ανάμεσα στι κοινότητε αυτέ, ε, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν αποτελούν μετανάστε. Είναι Αυστραλοί πολίτε, έχουν διπλή υπηκότητα. Ναι, ναι, ε, δεν έχει σημειωθεί νέο ρεύμα μετανάστευση. Ε, και όπως προανέφερα, ε, οι συνθήκε έχουν αλλάξει πολύ. Δεν βρισκόμαστε στι δεκαετίε του 50 και του 60. Η χώρα αυτή, η Ελλάδα, σήμερα είναι μια αναπτυγμένη Ευρωπαϊκή χώρα πάνω από 30 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέμπτη φορά που έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα πλεονεκτήματα και τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη. Καταλαβαίνουμε τις δύσκολες συνθήκες, ζούμε όλοι σε μία παγκόσμια οικονομία, έχουμε παρόμοιες πιέσεις και παρόμοιες προκλήσεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να, να στηρίξουμε την προσπάθεια που καταβάλει σήμερα η Ελλάδα, αλλά δεν βρισκόμαστε στο παρελθόν. Είμαστε εταίροι, συνεργαζόμαστε ε, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αυτή η κινητικότητα που υπάρχει είναι εντελώς φυσιολογική, την ενθαρρύνουμε, είναι θετικό. Ε, χαιρόμαστε που έχουμε υποδεχτεί ένα μεγαλύτερο αριθμό Ελλήνων φοιτητών στα πανεπιστήμια μας, που είναι ε, από τα καλύτερα στον κόσμο. Ο αριθμό είναι πολύ χαμηλός σε σύγκριση mm -hmm. με τους άλλους ξένους φοιτητέ που έχουμε. Αλλά υπάρχει μία αύξηση και αυτό πιστεύω ότι είναι ένα θετικό στοιχείο. Ε, πρέπει να γνωρίσουμε ο ένα τον άλλον καλύτερα, όχι μόνο ε, με, μέσα από την ομογένεια, αλλά και την ευρύτερη Αυστραλιανή κοινωνία. Οι Αυστραλοί αγαπούν τους Έλληνες, αγαπούν τον ελληνικό πολιτισμό, γνωρίζουν για αυτόν και για την συνεισφορά τους στην ανθρωπότητα. Ε, γνωρίζουν ότι οι Αυστραλοί πολέμησαν πλάι με τους Έλληνες, ναι, εκτιμούν πολύ πάρα πολύ τις, τις σχέσεις που έχουμε, τις ιστορικές και την κοινή μας ιστορία. Νομίζω ότι οφείλουμε να συνεργαστούμε, να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον καλύτερα και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν και για τις δύο χώρες μας. Κυρία Μπλούμφιλ, νομίζω ότι μας ανυψώνεται το ηθικό. <laughs> <laughs> και είναι κάτι που το χρειαζόμαστε αυτές τις μέρες. Ε, θα ακούσουμε σε λίγο το μήνυμα που έστειλε ο κύριος Αντώνης Σαμαρά στο χθες και το δείπνο του συμβουλιου Συμβουλίου Αυστραλίας-Ελλάδας. Εσείς πρέπει να φύγετε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν, ε, ε, είναι, είναι πάντα ανοιχτέ οι συχνότητε μας ε, σε εσάς. Και θα πω στο τέλο ότι ήταν η εξοχότητη, η κυρία Πολυξένη Μπλουμφιλτ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη. Έχουμε σπάνια... Είναι ο σωστό τίτλο για του πρέσβει, δεν είναι κάτι που εφήβρα εγώ, έτσι. Σα ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Είναι πραγματικά μια μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι στην Ελλάδα. Είναι η χώρα τη καταγωγή μου, είναι η πατρίδα μου. Από ποια είναι η ιδιαίτερη πατρίδα σα, Η Θεσσαλονίκη, oh. η Θεσσαλονίκη oh. και η Μελβούρνη. Πιστεύουμε στους Έλληνες, συνεργαζόμαστε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τη μεγάλη προσπάθεια. Πρέπει και οι Έλληνες να πιστέψουν στον εαυτό τους για να πάει η χώρα μπροστά. Έτσι όπως πρέπει. Και όλα αυτά θα γίνουν. Ευχαριστούμε Ευχαριστώ πάρα πολύ. πολύ και πάλι. Λοιπόν, ακούμε το μήνυμα το χθεσινό του Πρωθυπουργού. Η εκδήλωση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου λάδος Αυστραλίας ε, είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι... Αν και η Αυστραλία βρίσκεται γεωγραφικά πολύ μακριά από μας τους Έλληνες στην άλλη άκρη του κόσμου δεν πάβει να είναι μέσα στην καρδιά μας και δεν είναι μόνο η πρόσφατη ιστορία ή η δεσμοί αίματος που έχουμε μεταξύ μας είναι το γεγονός ότι σήμερα πάνω από μισό εκατομμύριο Έλληνες ζουν στην Αυστραλία ένα ελληνικό στοιχείο που αναπτύχθηκε σε δύσκολε ώρες της πρόσφατης ιστορίας μας και πάντοτε η Αυστραλία μια πολύ. Έντιμοι, σωστοί, φίλοι απέναντι στους δικούς μας συμπατριώτες δίνοντάς τους την ευκαιρία, τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ε, τις ικανότητές τους να εργαστούν πάντοτε σε συνθήκες ισότητας και σε συνθήκες ε, δικαιοσύνης. Και νομίζω ότι ε, ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους που αναζήτησαν κάποια καλύτερη ζωή στην Αυστραλία ε, είναι και η οικογένεια της ε, πρέσβεως μας τη Αυστραλίας στην Ελλάδα της πολυξένης Bloomsfield που πραγματικά όχι απλά μας έχει κερδίσει όλους με την ικανότητά της και την εργατικότητά της αλλά και με την αγάπη της για την Ελλάδα και θέλω πραγματικά να την ευχαριστήσω γιατί προσέφερε ένα καταπληκτικό ένα πραγματικά σπουδαίο έργο για τις σχέσεις Ελλάδας-Αυστραλίας γιατί αυτές οι σχέσεις είναι τίποτα άλλο παρά μια δυναμική Σκέφυρα φιλίας. Ε, δεν θέλω να μιλήσω για τους δεσμούς αίματος από τους δύο παγκόσμιους πολέμους που υπάρχουν ανάμεσα στους δύο λαούς μας. Θέλω μόνο να πω ότι πάντοτε θα θυμόμαστε οι Έλληνες ε, στη σκληρή ώρα του πολέμου το πόσο ε, με τι ε, καταπληκτική ε, θυσία και με τι αξιοζήλευτη Αγάπη για την ελευθερία πολέμησαν οι Αυστραλοί δίπλα μας, πολλοί από τους οποίους σήμερα τους σκεπάζει το ελληνικό χώμα και του θεωρούμε δικά μας παιδιά. Ε, θα ήθελα να πω ότι η Αυστραλία αναλαμβάνει την ευθύνη αυτές τις μέρες του G20, των 20 πιο ανεπιγμένων χωρών στον κόσμο, σε μια στιγμή που ολόκληρο ο πλανήτης πρέπει να μπει σε μια διαδικασία επανεκκίνησης της οικονομίας. Έτσι και εμεί αντίστοιχα από την 1η του Ιανουαρίου έχουμε αναλάβει την εξάμεινη Προεδρία του Συμβουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητάμε και εμεί σε μια στιγμή που η οικονομική κρίση έχει τόσο πολύ χτυπήσει την Ελλάδα, αλλά και ταυτόχρονα έχει αρχίσει και ξεπερνιέται, να κάνουμε βήματα ως Ευρωπαίοι προ την ανάκαμψη. Θα ήθελα λοιπόν γι' αυτό το λόγο να σα πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη των εμπορικών μα σχέσεων που πρέπει να το πούμε έχει η δυνατότητα αυτή ακόμα τεράστια περιθώρια ανάπτυξης. Ε, και γι' αυτό το λόγο η, η, η, η συμβολή της ομογένειας και η συμβολή του συγκεκριμένου συμβουλίου που σήμερα δημιουργείται είναι κάτι το οποίο μας ενώνει σε μια ε, απίστευτη δυνατότητα συνεργασίας για το μέλλον. Και εδώ πέρα βέβαια ο κόσμο κόσμος και από τι δύο πλευρές θα έχει και την ευθύνη και τον πρώτο λόγο. Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω γιατί πραγματικά με, με τίμησαν τα λόγια του Πρωθυπουργού, του Άμποτ ε, και θέλω να, να, να το πω ξεκάθαρα ότι εμείς είμαστε περήφανοι για την φιλία που έχουμε για τα φιλικά αισθήματα που ποτίζουν ε, τόσο γόνιμα αυτές τις σχέσεις ε, των, δύο, των δύο χωρών μας. Θα ήθελα να ευχηθώ στο επιχειρηματικο σύμβολο Συμβούλιο Ελλάδας-Αυστραλίας, που μετρά λιγότερο από δύο χρόνια ζωής, να συμβάλλει πραγματικά σε αυτήν την θερμή ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας, που μας ενώνουν τόσα πολλά και με την οποία δεν μας χωρίζει τίποτα απολύτως. Κυρία Πρέσβη, άλλη μια φορά επιτρέψτε μου να σα ευχαριστήσω για αυτό που κάνατε, για αυτό που συμβολίζετε και για αυτό που είστε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. pas rapoli Antonis Samaras.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 Εγώ θέλω απλώ να πω ότι όλου αυτού καλεσμένου που έχουμε εδώ στο στούντιο του οφείλουμε στη Μαρία Σφυρόερα, η οποία είναι αυτή που τρέχει συνεχώ. Δεν θέλω να, να παίρνω εύσημα για πράγματα που δεν έχουμε και η οποία φροντίζει να μα φέρνει εξαίρετου καλεσμένου από πολλέ διαφορετικέ ειδικότητε και άρα πτυχέ τη πολιτική, τη κοινωνία του πολιτισμού. Εμ, και είναι ωραίο πράγμα. Μα αρέσει να έχουμε κόσμο στο στο στούντιο. Τι είναι εποχόμενη ώρα θα περάσουμε στα. Στι πολιτικέ μα ειδήσει περισσότερο, αλλά θα έχουμε και άλλου καλεσμένου από άλλα παιδεία. Μη στεναχωριέστε. Ο Θωμάς Τεριώτη ρύθμισε τον ήχο για αυτήν την ώρα. Η Χσούλα ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Και Έλενα Φίφα στην α, μουσική παραγωγή. Η, στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματο Ελληνική δημόσιας ραδιοφωνίας τα Νιβάλια Καημάκη, διακόπτουμε για λίγο για το δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε. Πώ το λέει, όχι the ε, δημήτρη, αυτό... No.